E aí, como é que é? E, e aí? aí? Eu disse toda. E aí? <risos> vou a aí, eu vou μητσοτάκι θα πεινάτε. <σπάει> θα πεινάτε. Κόλλησε και το CD. <σπάει> το χαλί κόλλησε. Τι να κάνει το χαλί Μαρία μου. Ακούει τον Άδωνη να λέει βγάζετε μητσοτάκι ή θα πεινάτε. Λογικό είναι. Μηχάνημα είναι. Έχει αντίληψη σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πιστεύουν πολλά από αυτά που λέει. Ο Άδωνη, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πολλά από αυτά που λέει. Το μηχάνημα όμω εκεί έχει άποψη συγκεκριμένη και το εκδηλώνει κατά καιρού με διάφορου τρόπου, ξεσπάσματα ή παύσεις. Μία από αυτέ ακούσαμε μόλι τώρα. Ή βγάζουμε λοιπόν μυτσοτάκι, ή θα πεινάμε. Είναι στη συνέχεια του προχθεσινού που είχε πει τώρα. Καλά να πάθετε που δεν βγάλατε μυτσοτάκι, δεν βγάλατε Νέα Δημοκρατία και βγάλατε τον Τσίπρα. Να ακούσουμε όμω το πλήρε κείμενο του Αδώνηδο για να μην τον αδικούμε. Μέχρι την ώρα ο να η Άλτη δεν είμαι. Προσπαθεί ο κακομίνη. Δεν λέω που ήταν. παράδειγμα τώρα, η στροφή στις χουριέ είναι συγκληριστική για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Έτσι, η στροφή στον Όλυ είναι συγκληστική για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το υποτιμώ. Ε, προσπαθούν! Δεν είναι εύκολο, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Μέχρι απλά το χοντρέψουν για να γυρίσουν. Θέλω κανένα 11 εκατομμύρια. Η Ελλάδα <laughs> δεν έχει αυτό το χρόνο. Τι κάνουμε. Εκείνό ή βγάζεται με τσοτάκι θα πεινάτε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει ο, ο, ο. <Και> <Και> <Και> Ή βγάζετε ή θα πεινάτε Ωραία ακούγεται αυτό άρα Από το να μην πεινάμε Καλύτερα να βγάλουμε Μητσοτάκη Είναι ένα συμπέρασμα Μπορεί να καταλήξει κάποιος πολύ εύκολα Νομίζω αξίζει να γίνει και ο Κυριάκος Πρωθυπουργός Εδώ έχουν γίνει τόση και τόση Ρίξτε μια ματιά Στο σήμερα, στο χθε, στο προχθέ Και στο... Αντιπροχθές το άλλο. Ποιο Φάτε μάτια, ψάρια. Φάτε μάτια ψάρια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη Από το Μάριο Καγί Συντελεστή και η Χολύπτη μια που το έφερε Η κουβέντα ε, να, Για να χορτάσουμε και... Τα μάτια δεν μπορεί χορτέρουν όμως Οι ματιές είναι για άλλες καταστάσεις Και όχι οι ματιές του Κυριάκου Μητσοτάκι. Ο Κυριάκος παρόλα αυτά το έχει πιστέψει Όχι επειδή το λέει ο Άδωνης Ίσως και επειδή το λέει ο Άδωνης Και όποτε βρεθεί σε κοινό δικό του Έχει αρχίσει αυτά τα παπανδρεϊκά Μαζί όλοι για την ελπίδα Να φέρουμε κάτι ή οτιδήποτε Βρεθεί μπροστά μας Μαζί δημιουργούμε την πραγματική ελπίδα oh, oh, oh. Μαζί Με την αλήθεια Την αλληλεγγύη με την ανάπτυξη. Μαζί δίνουμε οξυγόνο στις Ελληνίδες και στις Έλληνες. Πού, καλή, εσείς βραχήκατε πολύ. Ελληνίσκοπη στον κύριο. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ για το θερμό σα χειροκρότημα. Σα ευχαριστώ για τη δύναμη που μου δίνετε. Πώ δεν είναι τίποτα, καλή, εσείς σούπα. Σα ευχαριστώ για τη στήριξή σα στη μεγάλη μας παράταξη στη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά. Κουγάλετε τις ακάλυψεις, κουγάλετε θα πλιώσετε. Σα παρακαλώ, δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Eci mama shake, to prama. δίνουμε οξυγόνο στις Ελληνίδες και στους Έλληνε. Περάστε, περάστε, περάστε πλεις Η αριστερά της Τσούρνας Και yeah, άποψη για την αριστερά Πάντα από τον Άδωνη Μαζί, μαζί, θα τα κάνουμε όλα αυτά μαζί όπω. έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου Μαζί πήγε ο ελληνικός λάζος με τον Ανδρέα Παπανδρέου θυμόσαστε που οδηγηθήκαμε, μαζί μετά με το Γιώργο, θυμόσαστε επίσης, ένα μαζί το έχει και ο Καραμαλής αν θυμάμαι καλά, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε, Σαμαράς και οι υπόλοιποι δεν είχαν το μαζί, αλλά όμως η αντίληψη και η κεκτημένη ταχύτητα τη επιτυχίας από τους προηγούμενους είχε μείνει και μας συνόδεψε και φτάσαμε εδώ μαζί, όλοι μαζί. Επίσης υπάρχει και το μαζί τα φάγαμε του Θεοδόρου Πάγκαλου. Ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν εδώ και καιρό με διάφορου τρόπου, όχι όμως πάντα στην πρώτη γραμμή τη επικαιρότητα, αν και το θέμα στο οποίο εμπλέκεται είναι πρώτη γραμμή επικαιρότητα, είναι ο κύριο Παπασταύρου. Όχι ο μπαμπά Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, γιατί Παπασταύρου λεγόταν εκεί και η Αλίκη. Ο σύμβουλο του, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο ήταν στην πρώτη λίστα και αν δεν είχε γίνει ο Ντόρο δεν θα κατέθετε. Τα τρία νομίζω εκατομμύρια που έπρεπε τελικά να καταθέσει θα α, είχε φοροαποφύγει το συγκεκριμένο ποσό. Τώρα εμπλέκεται και στη λίστα του Παναμά, τα Παναμά Papers όπως λέγονται που κυριαρχούν στην επικαιρότητα του πλανήτη. Άκουσον άκουσον υπάρχουν νησιά και εταιρείε για να κρύβουν λεφτά πλούσιοι από διάφορα μέρη του κόσμου να φοροαποφεύγουν Τη φορολογία των χωρών του και να πηγαίνουν σε κάποιο νησί. Αν είναι δυνατόν, έχουμε πέσει όλα από τα σύννεφα με αυτά που συμβαίνουν και πόσο ο παγκόσμιο καπιταλισμό βρίσκει τρόπου να ενθαρρύνει τα λαμόγια σε παγκόσμιο πια επίπεδο, τα τεράστια λαμόγια, όχι τα ψηλά, και να του σώζει, να του διασώζει για να κρατάνε του θησαυρού που βγάζουν από τι χώρε που βρίσκονται. Γιατί οι μισή και παραπάνω είναι οι ηγέτε και κάποιοι ποδοσφαιριστέ και κάποιοι άλλοι. Μέσα και σε αυτή λοιπόν τη λίστα και σε αυτή τη λίστα ήταν ο Παπασταύρου και θυμηθήκαμε αυτό το πολύ ωραίο που είχε πει ο σαμαρά τότε τη τσανική σχολή στη Βουλή. Αλλά φτάσατε και σε σημείο να φύγετε και ανθρώπου που δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Την τροπή σα. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι, εγώ επειδή με τη ευθεία Τσαντρικής σχολή. Θα σα πω ευθέω. Θα σα πω ευθέω θα σα αρέσετε φλασμένοι. Θα σα αρέσει να εννοείται και να μην το λέτε; Σα αρέσει αυτό, Επειδή λοιπόν ακριβώ αν το θεωρείτε σεξιστικό, σε το παίρνω πίσω. Αλλά επειδή, αν πα περιπτώσει, μου αρέσει η ευθεία γραμμή, εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα δέκα Παπασταύρου. <σομίου> <σομίου> μακάρι να είχε η Ελλάδα δέκα Παπασταύρου. Είναι ένας άνθρωπο στον οποίο χρωστάμε πάρα πολλά, συμμετείχει αποφασιτικά στι διαπραγματεύσεις του τόπου. Γι' αυτά που είπατε έχουν τηρηθεί διαδικασίες, έχουν δοθεί αναλυτικές απαντήσεις και είναι ντροπή με τέτοια παραμύθια της Χαλιμάς να ρίχνετε λάσπη μέσα στη Βουλή. Σαμαρά από την Τσάντερική Σχολή, τότε το είχε πει αυτό το περίφημο, 10 Παπασταύρου να είχαμε. Δεν έχει άδικο γιατί μέχρι στιγμή το όνομα Παπασταύρου έχει εμφανιστεί επισήμω σε δύο λίστε. γιατί μία έχει δώσει 3 εκατομμύρια. Άρα, 10 Παπασταύρου επί 2, 20 συμμετοχέ. Από 3 εκατομμύρια, αν βάλουμε ένα μήνυμο ποσό, 60 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο μόνο από τη συμμετοχή του των Παπασταύρου, των Πολων Παπασταύρου. Η αντίληψη του Σαμαρά για την φοροαποφυγή. Για την φοροδιαφυγή, για την αξιοκρατία, για την αξιοσύνη, για το πώ προσφέρει κάποιο τον τόπο του. Όλα αυτά μαζί στον όμορφο κόσμο τη δεξιά. Δεν τελειώνουμε όμω εκεί. Χθε σε, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Άδωνη προχώρησε και σε πρόταση. Πάμε στην υπόθεση Παπασταύρου τώρα. Από πρώτον, ο Παπασταύρου είναι μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά για διαπραγμάτευση. Ο Παπασταύρου ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικό δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστο. Θα του είχε και εδώ δρόμο με τον όνομά Τόσο βοήθησε την Ελλάδα να πασθάνουν. Θα του είχε και εδώ δρόμο με τον όνομά Τόσο βοήθησε την Ελλάδα να πασθάνουν. Δρόμο, δρόμο. Αν δεν ήμασταν αγχάριστοι. Θα είχαμε και αυτό το δρόμο, γιατί έχουμε λίγους δρόμους, δείτε ποιους πολιτικούς Σε ποιου πολιτικού η Ελλάδα έχει δώσει το όνομά για να καταλάβετε ότι όντω αξίζει να υπάρχει και το όνομα Παπασταύρου σε δρόμο. Λεωφόρο, όχι απλό δρόμο, λεωφόρο να περνάει λεωφορείο, να το βλέπουν και οι επιβάτε εκεί που είναι μέσα, βαρεμένοι και να κάνουν του ανάλογου συνήρμου. Πάμε στο θέμα των διαπραγματεύσεων. Δουνουτού, Ελλάδα, στη μέγενη τη Μέρκελ, τη Λαγκάρτ. Εμεί εδώ όμω έχουμε μια κυβέρνηση που έχει διαλέξει το καλό και το σωστό. Η Λαγκάρτ είναι κακή. Η Μέρκελ είναι καλή. ΣΥΡΙΖΑ, όχι στους κακούς ανθρώπους. Εισαγωγικό ήταν αυτό το θέμα, γιατί δίνουμε κατεύθυνση, κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται και ο, ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει, έχει διαλέξει τους καλούς. Όχι τους κακούς, όλοι μας στις παρέες συνεργασίες δεν θέλουμε τους κακούς, είναι κακοί άνθρωποι που πάνε στην κόλαση, διαλέγουμε τους καλούς. Η Λαγκάρτη είναι κακή, το έχει αποδείξει και ο Τόμσον και η Ντέλλια. Οπότε διαλέγουμε την καλή Μέρκελ που πέρυσι ήταν αυτοί και ήταν καλή λαγκάρτα αλλά αλλάζουν αυτά γιατί έχουμε να κάνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν ξέρει αύριο τι ξημερώνει. Γι' αυτό κρατιόμαστε από τις κλασικές δηλώσεις για το θέμα. Η κυβέρνηση είπε άλλα προεκλογικά και ακολούθησε μια στρατηγική υποτέλειας. Ήταν απούσα από τη διαπραγμάτευση, από τη συζήτηση, από τον τελικό συμβιβασμό. Η συζήτηση και η διαπραγμάτευση έγιναν ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Και ο συμβιβασμός ήταν ανάμεσα σε αυτούς. Η λύση δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα. Θέλω όμω εδώ να σταθώ. Στάσου Μίγδαλα! Στάσου. Στάσου, μην τρέχει! Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Θέλω όμως εδώ να σταθώ. Στάσου, κάτσου πέσε την π**τσά. Στάσου. Κάνει ό,τι μπορεί ο βοσκός, τρέχει ξοπίσω να σηκώσει ό,τι μπορεί, να δώσει τα αμύγδαλα, τα περίφημα που λειτουργούν και στο γνωστό θέμα της πτώσης, ε, όπως όλοι γνωρίζουμε, γενικότερα οι ξηροί αν συνοδεύονται και με μέλη, έτσι λέει η Ατρική για πολύ γνωστά ε, θέματα, απολύτω φυσιολογικά και όσο εντύνεται η κρίση και πιο συχνά συναντώμενα. Ο Αλέξης Τσίπρας, παλιά δήλωση αυτή που θα ακούσουμε τώρα, να ξέρετε και το έχετε συνειδητοποίησει και το θυμόσαστε από παλιά, θα το συντοπίσετε και τώρα. Ε, όντως συνέβη αυτό που περιγράφει με την Άγγελα Μέρκελ. Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο στο στο Και ή η, η Ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Και θα ε, κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, έχοντας ω δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα θα σπάσουμε αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί ε, μια μεγαλύττα, ιστορική ήττα. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί ε, μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα, μπορεί να το εμφανίσει ο συμμεριβασμός, κάνει ότι θέλει. Τέτοιε μέρε τα ακούγαμε αυτά, όχι μόνο από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι θα υποστεί η Μέρκελ ήτα η και μάλιστα ιστορική. Και μάλιστα έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα, το ακούσαμε εδώ, ότι α το διαχειριστεί όπω αυτή νομίζει. Δεν μπορούμε να δώσουμε και τέτοιε πληροφορίε. Εμεί απλά θα προκαλέσουμε την ήτα. Θα τη προκαλέσουμε την ήτα. Αν θυμόσαστε και από το καλοκαίρι αυτό ακριβώ συνέβη. Αν κάποιο έχει υποστεί στην Ευρώπη ήτα φοβερή. Είναι η Αγγέλα Μέρκελ. Ε, το φυσάει και δεν κρυώνει από τότε. Έχει χάσει όλα όσα υπολόγιζε γύρω από το ελληνικό ζήτημα και το ευρωζωνιακό θέμα. Τότε με το Σόιμπλε και τους υπόλοιπου. Και έτσι με αυτή την ήττα προχωράει παρόλα αυτά όμως. Έχει καταφέρει, την έχει κουμαντάρει, την έχει διαχειριστεί. Κάτι που δεν του περιμέναμε όλοι εμείς. Εμείς από την άλλη είμαστε στη νίκη. Όλο αυτό που κάναμε το καλοκαίρι είναι νίκη της Ελλάδας και η ιστορική ήταν της Μέρκελ. Από πέρυσι ήταν καλός κομικός ο Αλέξης Τσίπρας. Φέτος έχει γίνει ακόμη καλύτερος με όλα αυτά τα πολύ ωραία όμως. Μας έρχονται και διαφημιστικά μηνύματα, πολιτικές πάντα διαφημίσεις που πρέπει να τις ακούμε για να παίρνουμε και γραμμή. Ως εδώ δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις και εντολές από τον Ντόμσεν και τη Βελκουλέσκου. Δεχόμαστε μόνο. Από μερκελιον και δεν σε μουσκένο στο κοβιστή και Σούλτ. ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε να διαλέγουμε. Αν κάτι ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να διαλέγει ιδέε από πανέρη πάντα και γενικότερα ξέρει να διαλέγει. Απλά χάσαμε το λογαριασμό. Στη μία έλεγε εκφωνή ότι είναι ο Τόμισ και η Βελκουλέσκου και στην άλλη ήταν 5, 6, 7 ηγέτρε. Χάσαμε το μέτρημα. Ξάλλα μήκο ιαδόμαστε. Znamy κι εμεί να μετράμε. Νούμερο 1, numer 2, 3, numer 4, numer 5, numer 7, numer 6, numer 8, numer 9, 9. Κάντε μια, κάντε ένα διάλειμμα. I believe we believe that Madam Merkel put put Put Euro and Eurozone in a big danger. <σομίως> Με ρωτάτε διαρκώς για την κυρία Μέρκελ. Εγώ δεν έχω αναγνωρίσει το δικαίωμα της καγκελαρίου της Γερμανίας να εξοδοτεί 28 χώρες στην Ευρώπη και 17 στην Ευρωζώνη. Η κυρία Μέρκελ είναι μία από τους 28 28 Αρχηγοί κρατών. Ναι, αυτά τα έλεγε στην αρχή, αλλά μετά αυτήν έγλειφε. Και μόνο με αυτήν έκανε συναντήσεις δεν έκανε με του άλλου 27, για να λυθούν τα θέματα. Και από αυτήν έχει κρατηθεί τώρα. Και αυτήν έχει αγκαλιάσει, δεν ξέρω ποιο από του δύο, τόσο σφιχτά που ένα από του δύο πνίγεται, για να λύσουμε τα θέματα τη χώρα. Λέει εδώ ένα ακροατή στη Λάρισα, η Άννα Ακροάτρια. Στη Λάρισα έχουν διεύθυνση Παπασταύρου. Υπάρχει δρόμο με το όνομα Παπασταύρου. Ωρίστε να μου το λέει εδώ, είμαστε πρωτοπόροι. Μπράβο, μόνο η Λαρισα είναι πολύ μπροστά. Πραγματικά, όντω, βλέπατε μπροστά και έτσι έχετε δώσει ένα τράταυτο επιχείρημα στον Άδονη που θέτει θέματα δρόμων. Θα ακούσουμε μετά και τα άλλα που είχε πει στο παρελθόν για του δρόμου και τι πλατείε. Μία από τι αγαπημένε μα βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρία Καρακώστα από τον Πειραιά. Βγαίνει, εμφανίζεται πολύ στα παράθυρα. Καλά έχει κάνει ο Αλέξη Τσίπρα, σοφή επιλογή και δεν τι έχει κάνει οι Και έτσι τι απολαμβάνουμε, γιατί όταν κάποιο είναι υπουργό, ασχολείται μόνο με το έργο του, το ανορθωτικό τη χώρα, βλέπε θεανό Φωτίου. Όμω υπάρχουν τρει βουλευτίνε. Είναι η Αυλωνή του, η φωνή τη είναι αγλάισμα σε όλα τα παράθυρα. Χαίρεσαι πραγματικά να την ακού. Δεν μπαίνω στο περιεχόμενο, το περιεχόμενο είναι άρτιο. Αλλά μιλάμε για τη φωνή. Η Καφαντάρη επίση, μια άλλη αγαπημένη μα. Και ε, η τρίτη είναι η Καρακώστα από τον Πειραιά, βουλευτίνα του Πειραιά. Βγαίνει και λέει, και θα ακούσετε τώρα να σα θυμίσει λίγο Γιώργο Παπανδρέου, γιατί εκείνο ο Γιώργο είχε συναντήσει να συνταξιούχο κάποτε και του είχε δωρήσει τη σύνταξη για να βγούμε από τα μνημόνια. Δεν την πήρε ο Γιώργο τότε τη σύνταξη και αυτά πληρώνουμε τώρα. Αν είχε πάρει τη σύνταξη του συνταξιούχου, θα είχαμε βγει από τα μνημόνια, θα είχαμε τελειώσει από όλα αυτά τα πάρα πολύ δυσάρεστα. Όμω η καρακόστα, επειδή μένει στη Β' πυραιό, κυκλοφορεί αυτή στο δρόμο και ο κόσμο έχει να τη πει μόνο καλά. Έχουμε λοιπόν προωθήσει. Στον βαθμό που μπορέσαμε και όπως, ο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που υποσχεθήκαμε. Ότι ξεκινάμε να λύνουμε τα προβλήματα των χαμηλών τάξεων. Και εγώ, επειδή ζω στο κερατσίνη, βρίσκω συνεχώ μπροστά μου ανθρώπου που λένε: Αχ, βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Βγάλατε αυτό το νόμο και πάω, έχω δωρεάν εισιτήριο. Βγάλατε αυτό το νόμο και πάω στο σπερμάκι και παίρνω 200 ευρώ yeah. Yeah. τρόφιμα yeah. για το, yeah. το, yeah. το οικογένειά και συνεχώς μπροστά μου ανθρώπου που λένε αχ! Όρκος πίστη στον κόσμο της εργασία, Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρώ Α, αυτή η τελευταία είναι η Ντόρα που δίνει ορκοπίστη στον κόσμο τη εργασία. Λογικό. Αν δεν δώσει η Ντόρα ορκοπίστη στον κόσμο τη εργασία, ποιο θα δώσει. Και στη Σαλαμίνα. Στο είπε έγκυρη πηγή. Έχουμε οδό έχουμε οδός Παπασταύρου που λένε και όλα. Έχουμε οδό Παπασταύρου και στη Σαλαμίνα αυξάνονται όλα αυτά. Δεν ξέρω στο Σίδνεϊ γιατί μα στέλνει εδώ η Μαρία Φανατική Ακροάτρια. Σα ακούω στο τρένο γυρνώντα σπίτι από τη δουλειά και γελάω. Μα δίνει δύναμη. Αγωνιστικού χαιρετισμού από το Σίδνεϊ. Από την Αυστραλία. Έχει μια αξία τώρα. Εμεί να είμαστε εδώ στα δικά μα θέματα με τον ήλιο τον όμορφο, αυτό που κανεί δεν μπορεί να τον πάρει, όπω έχει πει και ο Τσίπρα στον Μπούτα Όντω, αυτόν και τον Τσίπουρο, και να είναι τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη κανονικά, σε άλλο mood, άλλη κατάσταση, άλλα θέματα, άλλε σκέψει, και να θες να συνδέσεις με τα όσα συμβαίνουν εδώ στην όμορφη πατρίδα μα και παράξενη. Ταυτόχρονα, όπω έχει πει και ο Ελίτη, και να ακούσει το τρένο του Σίδνεϊ τα όσα γίνονται εδώ, τα παλαβά ή από την παλαβή του. Ε, μάτια. Κάντε και εσεί εκεί μια οδό Μίστερ Παπασταύρος Να έχετε και εσείς να καμαρώνετε Όπως εμείς εδώ γιατί μέχρι στιγμής Έχουμε καταγράψει δύο οδούς Φαντάζομαι όταν ε, ε, Σταματήσουμε να πάσχουμε από αυτή την αρρώστια Πως την είπε ο Άδωνης Εκεί της αχαριστίας, Να φτιάξουμε και άλλους δρόμους Και άλλες πλατείες. Ελληνοφρένια Κατά τα άλλα και εδώ και στο Σίδινε και παντού 211 208 200 Το τηλέφωνο επικοινωνίας Όποιο θέλει να στείλει σε θα γράψει Real και νότο το του, και όλο αυτό στο 54% 100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και ε, με, την, με τον όρκο πίστη τη Dora, επειδή αύριο οι δημοσιογράφοι έχουμε για απεργία και δεν θα ακούσετε εδώ Ελληνοφρένια, με τον όρκο πίστη τη Dora στον κόσμο τη εργασία, πάμε στι πρώτε διαφημίσει.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 Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίο θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ για να την παρακαλέσει να τον λυπηθεί. Και δεν ξέρω αν κυρία Μέρκελ θα τον λυπηθεί. Αυτό Το που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα είναι αξιοθύνητο. Που. με μισοτάκι ή θα πεινάτε. Πάμε στην υπόθεση Παπασταύρου τώρα. Από πρώτο, ο Παπασταύρου είναι μου. Συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά για διαπραγμάτευση. Ο Παπασταύρου είναι ένα πρόσωπο που, αν ο ελληνικό λαό δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστο, θα του είχε και εδώ δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθεια την Ελλάδα, Παπασταύρου! Ο Άδονη κάπω το έχει δει όλο αυτό. Όποιος προσφέρει στην Ελλάδα πρέπει να γίνει δρόμος Η μοναδικό κριτήριο για τον Άδωνη αναγνώριση σε αυτό τον τόπο Είναι κάποιος να έχει δρόμο δικό του ή και πλατεία Το είπε για τον Παπασταύρου χτες Το έχει πει παλιότερα για τον Στουρνάρα και για τον Σαμάρα. Ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω Πάντα το λέω Τον θεωρώ το πιο πετυχημένο Υπουργό Οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίο όταν θα τελειώσει τη ζωή και θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα. θα έχει τουλάχιστον μία λεωφόρο στο όνομά του. γιατί μα κράτησε το ευρώ. Που θα καταλήξει την κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά παράδοση και μια, μια δίπλα κανένα σταλάκι. Λοιπόν, Φανευρε. όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. θα Φανευρε. καταλάβει ο κόμμα από τι σώθηκε. λόγω τη Σαμαρά. Τα ξαναλέμε. Αυτή η γειτονιά θα είναι χάρμα. Το real estate εκεί θα εκτοξευθεί. Δηλαδή να είναι πλατεία Σαμαρά. Δρόμος Λεωφόρος Στουρνάρα και Πάροδος Άδωνη Γεωργιάδη. Πού μένεις? Στην Πάροδο Άδωνη Γεωργιάδη, γωνία Στουρνάρα, δίπλα από την πλατεία Σαμαρά. Μπορεί και να γίνεις αυτόν τον τόπο, έχουμε δει τόσα. Όντω εκεί θα είναι πολύ ακριβή περιοχή. Ε, κάντε οικονομία από τώρα που βγαίνουμε από το Μνημόνιο σε 20 μέρε να επενδύσετε στη συγκεκριμένη γειτονιά. Κάποιου άλλου δρόμου θα πάρουν το βράδυ... Συντοπίτε μα εκεί από τα νότια οι Επιτροπέ Ανέργων Ηλιούπολης Ημιτού, Βύρονα και Σαριανή και Ζωγράφου διοργανώνουν σήμερα μηχανοκίνητη πορεία κατά τη ανεργία και συμπαράσταση στην πορεία αγώνα των ανέργων τη Πάτρα. Η μηχανοκίνητη πορεία θα ξεκινήσει στις 6.30 από την πλατεία Κανάρια τη Ηλιούπολης και θα καταλήξει στη γαρδένια του ζωγράφου περνώντα μέσα από τι γειτονιές των Δήμων. Ηλιούπολη, Ημιτού, Βύρονα και Σαριανή και Ζωγράφου, όποιο έχει δίτροχο θέλει και με αυτό τον τρόπο να δείξει. Αυτά που δείχνουμε συνήθως με τέτοιες καταστάσεις από τα Κανάρια, όμορφη πλατεία 6.5 ώρα στην Ηλίουπολη και ανεβαίνει προ ζωγράφου. Μην ακούς τι λέω. Κοίτα τι κάνω. Έτσι λέει ο φιλόσοφος. Άλλα λέει, άλλα κάνει. Κατελείωσα αντίθετα. Πώς να σου το πω. Αυτό το λέει ο μάλλα μας. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω Τα λέω πίσω μάλλον μα το λέει. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω. Πώ να σου το πω, Έβλεπα, περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο, αν δώρο, να αλλάξει χαρακτήρα. Τζάμπα το στάνιο. Πρέπει να το πει φιλόσοφο αυτό, το έχει πει ο Σοκράτης. Έλα, Μωρή, Χιονάτη. Έλα, ρε παιδί μου. Και το Χιονάτη δεν έχει να κάνει με το καλοκαίρι, για το χειμώνα, με τα χιόνια. Έχει να κάνει γιατί σ' αρέσει να κάνει παρέα με νάνου. Αλλά την νάνου, έτσι. Η νάνι ξέρει πώ. Ε... <laughs> δεν ξέρω, εσύ θα ξέρει καλύτερα. Και πόσο, μην μιλήσω. Δεν ξέρω, μην τα πει. Θα το βγάλω κατάλληλο. Να σου πω. Έλα. Μαλλίγκε γάλαει ο Δημαρχό τη Πάντρα, έτσι. Τόσο μεστό λόγο, τόσο ωραίο τεκμηριωμένο και χωρί αυτέ τι μαλίκε, ξέρει το αργό, το στιμένο, το πολιτικό, ξέρει που του βάζουν όλοι μαλίκε πάνω στο το ίδιο οι ματσμέκε να πούμε για γύπο Πως τ' ακούσεις αυτό. Ωραίο, ωραίο. Με... Το Ailman's σου πήγαινε. Τίποτα φίλε. Εάν αυτό δεν ενεργοποιήσει τον κόσμο, τίποτα είναι ντροπή μας. Ντροπή μας. Εγώ πάντως στην Κυριακή Συντελευσίνα φίλε θα ακολουθήσω την πορεία όσο με παίρνει. Γιατί ξέρεις έχω και μια ιδιαιτερότητα. Πάρε την γουρούνα ρε μ' Με την γουρούνα ρε μάσα, Ναι, από Να πρέπει και κανέναν ανθρωπάτο άμα κουραστεί. Ε, να σου πω και το άλλο όμω, με τον Κοντονή, τι γίνεται με αυτό το Grexit, το, σα, το σαλινοφασιστικό είδου που πάει να μα πετάξει από το ποδόσφαιρο. Δεν λέει κανένα για τίποτα, σαλινοφρένεια. Ότι όλα καλά στο ποδόσφαιρο, ο Κοντονή σου φταίξε. Δεν λέω ότι είναι όλα καλά στο ποδόσφαιρο, αλλά γιατί να μα πετάξει ξόδο με τον Grexit. Που σα σταμάτησε το κύπελο αυτό, λε. Ε, βέβαια, τι. Ε, τι θε να γίνει. Ήταν αυτό το κύπελο για να συνεχιστεί. Ή είναι αυτό το πρωτάθλημα για να συνεχιστεί. Τι είναι, τι είναι δει. Α, το άθλημα τη παράγκα να δούμε εκείνο το παρατηρούμε με του διάφορου μαφιού τη νύχτα, του συνεργάτε τη το, Χρυσή Αυγή και του εφοπλιστέ με τα μονοποι Μα καταργήσανε τη ζωή μα, μας και το ποδόσφαιρο, Αποστόλη. Πώ το βλέπει δηλαδή. Μα τώρα με αναγκάζει να πω και υπέρ του κοντονή και δεν θέλω. Βιλάτι. Μισό καλό ανέκανε ο κοντονή είναι αυτό. Συγγνώμη και για 100 αλήτε που δεν μπορεί να πιάσει. Νομίζω Α, ότι είναι 100 οι αλήτε. Οι αλήτε είναι ε, πολύ δω. λιγότεροι που παρακινούν όλου του άλλου. Οι αλήτε είναι οι 4-5 ιδιοκτήτε. Και, και παρακινούν όλου του άλλου. Δεν είναι να πιάσει του 100 <Και> Οι αλήτε τουλάχιστον παίρνουν και ένα μεροκάμα. Οι αλήτε που λε. Παίρνω και ένα μεροκάμα για να κάμψουν την τουλίτσα. Έχει στο μυαλό σου η καθαρή ομάδα πε μου. Τον ακράτητο αν Ο Απρίλη θα είναι ένα μήνα εξελίξεων. Είναι η τελευταία δύσκολη στροφή, την οποία όμω θα την πάρουμε με επιτυχία και θα βγούμε στην τελική ευθεία. Αποστολή: Νιώθω μια Ζαλάδα στην τελευταία στροφή που παίρνει η κυβέρνηση για να μα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Κολοτούμπα, λέγε το ή στροφή. Πόσο πρέπει να ανησυχώ. Γιατί να ανησυχεί, Για τη Ζαλάδα, για τη στροφή που παίρνουμε. Εσύ πώ είσαι, Ζαλίζεσαι. Από το πολύ ποτό. Τα χείλια μου μυρίζουν αλκοόλ. Τίγκτακ, τίγκτακ, τίγκατα κατσίγκα τικ. Nie się za Είστε του ποιοτικού αύριο, τσόκαρο. Μέχρι τι 22 Απριλίου θα κρατήσει αυτό, έτσι. Ε, καλά, δεν έχει πολύ. Τώρα, συγνώμη, Άντε, αν δεν πάει 22, να πάει 30 Πρωτομαγιά, κάτι. Ναι, ναι, μετά ποιο μα πιάνει. Ναι, ποιο μα αφήνει. Στι 23 Απριλίου το 10, ο γάπη μα έβαλε στο μνημόνιο. Στι 22 ο Τσίπερ θα φέρει την ανάπτυξη. Ε, τώρα, νομίζει τυχαία γίνονται αυτά και μόνο για το συμβολισμό θα τη φέρει μόνο και μόνο γι' αυτό, έτσι. Για σπάσμα. Γιατί την είχε έτοιμη στο σιρτάρι και λέει, να περιμένουμε λίγε μέρε να πάει στο συμβολισμό 22, να κλείσει κύκλο. <ΣΣ> Τι γίνεται, περνάμε κάπου, απογειωνόμαστε, βλέπουμε πώ το τούνελ. Τι λένε, έχουμε εθνάρχε τη δεξιά, του σοσιαλισμού, δεν τρώχουμε τον εθνάρχη τη αριστερά. Τι γίνεται, αυτό ο λαό θα ξυπνήσει ποτέ. Ναι, καλέ. Απλά είμαστε λίγο στο σνουζ. Έχουμε βάλει την επανάσταση του σνουζ όταν είναι έτοιμα τα πράγματα, φίλε. Όταν ο κόσμο αυτό βλέπει your face on of familiar και X-Factor, πιστεύει ότι έχει ελπίδα να ξυπνήσει. Oh, Θε oh, να ξυπνήσει oh. και να είσαι μαζί με αυτόν, να σου Άρη. πει πω είχε το μαλίπαιγγι χθε και πόσο θολό ήταν το φίλτρο τη για να φαίνεται πάντα νέα. Το φίλτρο τη κάμερα, με αυτό θε να ξυπνήσει να πάτε μαζί στο ίδιο πεζοδρόμιο. <Σελίου> τι να πείτε, τι να κάνετε, Έχετε κοινό αγώνα, Έχετε κοινό σκοπό. Έχουμε καλομιλά, με λιγάκι. Α, ναι, έχετε και τώρα, ναι. Η μπορεί να κατέβει σε καμιά πορεία με του συνταξιούχου. <Σελίου> Μέσα στις επόμενες μέρες τελειώνει η αξιορρόγηση. Και όπως ξέρετε όλοι σας τα μηνύματα είναι αρκετά ευχάριστα. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Και φαίνεται ότι μέχρι το Πάσχα ή λίγες μέρες μετά το Πάσχα και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την Κύπρο στην έξοδο από την θλιβερή αυτή εποχή που ζήσαμε. Και από το μνημόνιο βγαίνουμε μέχρι το Πάσχα. Μεγάλη είδηση, πάνω σκαμένο, τα είπε αυτά όταν είχε πραγματοποιήσει προχθέ επίσκεψη στην Κύπρο. Όπω και η Κύπρο, έτσι και εμεί βγαίνουμε από το μνημόνιο για κάποιου ακροατέ που θέλουν μηνύματα εδώ. Η Παναγιώτα, δεν λέω το επίθετο, ε, για αυτό που λε, που ήρθε χθε και τα λοιπά, πάρε τον αποστόλη να συνεννοηθεί στο 208 200, Κλείνουμε ραντεβού με τον αποστόλη. Και ε, οπότε στείλει κάποιο Έλληνα του εξωτερικού μήνυμα και το διαβάζουμε, στέλνετε από τι περιοχέ που μα ακούτε. Ε, τα ξέρουμε λίγο πολύ. Χαιρετίσματα σε όλου, σε όλε τι Υπήρου. Και η Ινδία ακούει, μου λέει εδώ η Κατερίνα. Η απόσταση κάνει την εκεί παράνοια ακόμη πιο παράλογη. Πολλά γέλια μοναχικά και μαζί εδώ εκεί, εμεί, εσεί όλοι που ακούμε πραγματικά να είμαστε καλά και να βρισκόμαστε όσο και όπω μπορούμε. Φιλιά και χαιρετίσματα, Κατερίνα από Ινδία. Κατερίνα, είναι να έρθετε όλοι εσεί και να ξέρετε ότι η χώρα βγαίνει από το μνημόνιο σε 20 μέρε. Σε 20 μέρε από τώρα, μην κανεί νωρίτερα μαζί με το Πάσχα. Κανονίστε και εσεί να έρθετε εδώ να το γιορτάσουμε. Θα έρθετε σε μια Ελλάδα τη αριστερά καταρχήν και χωρί μνημόνια κατά δεύτερον. Και ξέρετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Άλλωστε, όπω λέει και η σοβαρή χρυσή αυγή διαστόματο Θεοδόρου Πάγκαλου, το Δούνο του είναι φίλο το μα. Σας, μα σας, σας το Δούνο του, σα ενημερώνω. Πριν από δύο χρόνια ήταν του καλό. Το Δούνο η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλο. Είναι το δημιούργημα των ελευθέρων εθνών που ενήκησαν στον αγώνα εναντίον του ναζισμού και είχαν ελεύθερη οικονομία. Και ε, τότε η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν δεν είχε ελεύθερη οικονομία και βεβαίω δεν ήθελε ούτε μπορούσε να μπει στο ΔΝΤ. Έχετε ενημέρωση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον τύπο, διότι στον τύπο κυριαρχούν οι αποτυχημένοι αριστεροί. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι, οι αποτυχημένοι αριστεροί, για του οποίου το ΔΝΤ είναι κακό πράγμα και οι οποίοι δεν τολμούν να πούνε ότι το ΔΝΤ είναι φίλο του ελληνικού λαού. Στην ζωή του προκειμένου. Είναι μαζί μα το ΔΝΤ. Είναι μαζί μα έγκυο στο Δουνουτού. Ο Πάγκαλος Πάγκαλο είναι φίλο μα στο Δουνουτού. Κάπου ήταν οι Γερμανοί. Δεν έχει σημασία, αλλάζουν αυτά. Οι ρόλοι μένουν πάντα οι ίδιοι. Πάντα θα βρεθεί κάποιο που θα βάλει την κουκούλα και θα πει αυτά που ε, δεν θέλουν να ακούνε οι, οι υπόλοιποι. Ωραία η συζήτηση για την ελεύθερη οικονομία. Κάποια στιγμή να κάνουμε και τι συγκρίσει. Τη ελεύθερη οικονομία που έχουμε εμεί εδώ. Ελεύθερη οικονομία. Ο καθένα δρά αναλόγω. Έχει δυνατότητε να κερδοφορήσει και να προχωρήσει τη ζωή του. Και τη ελεύθερη οικονομία που δεν υπήρχε αλλού. Κάποτε. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της ελεύθερης οικονομίας, από ό,τι ξέρετε και έχει ακουστεί, μεταξύ των άλλων πολλών φόρων, το 54 δις που θα μπουν, θα είναι και στη δορυφορική τηλεόραση και σε κάτι άλλο που σκέφτεται τώρα κάτι ακραία, θα ακούσουμε μια πλειάδα τέτοιων αμέσως τώρα. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την επιβολή έκτακτου φόρου στα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες: 13% στο πάτημα των Blitron Control Alt Delete στους υπολογιστές, 21% στις selfie με Duck Face, 15% στις μαξιλαροθήκες, 23% σε κάθε τράβηγμα στο καζανάκι, 13% στο αλιμένο βούτυρο πάνω σε φρυγανιά. 28% στα άπλοι τα πιάτα που παραμένουν στο νεοροχήτη περισσότερο από 6 ώρες. 26% σε όλα τα κατοικίδια. Εξαιρούνται ελέφαντες και ρινόκεροι. Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύεται ότι το αφορολόγητο στην εισπνοή θα παραμείνει για το 2016. Και η καλή είδηση φορά φοροαπαλλαγής στο τέλος. Λαό μέρος βου. Το λέω, λέω αγόρι τι κάνεις, καλά. προσπαθώ προσπαθώ. Προσπαθώ την Το να είναι πολύ περίεργο ρε, Σε 13 χρόνια και σε θυμάμαι. Έτσι. Εγώ δεν ξέχαιμαι. Φιλό ότι και να πάθει το κεφάλι σου, ο να... μπορεί να ξεχάσει, εγώ δεν ξεχνάμαι. Όλοι μου λένε πήρε σε πήρε σε Γεια σου, τρελό αγόρι, και μετά θα συνεχίζω. Εδώ κομμουνιστή ταξιζίζει, θα λέω. Έχει αλεύει πολύ το καθαράπα στο κεφάλι μου, φίλε. Πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω μπλέξει μόνο ως... ο Γυμναστηριακός που είναι Σαμαρικό. Εσύ κομμουνιστή. Ο, ο, ο, ο, ο άλλο λαϊ. Αποφασίστε, ε, παιδιά. Θα μαζευτείτε κάποια ώρα τα ταξί μεταξύ θα τραβήξει τι στα σα. Περίμενε, για γιατί κάτι μου θύμισε τώρα. με στον <Τελίως> Μην μη μη μη μη είναι η κορίτσια. <Τελίως> είναι μαλάκα, αλλά δεν χρειάζεται να το λε. Είναι, ρε φίλε, βλάκα που τον βγάζει, αλλά είναι μαλάκα. Είσαι βλάκας γυναστιριακέ. Μην παιδιά αδελίως, μη, μη θα γίνει θέμα τώρα στα ταξί. Θα συναντηγέσαι μεταξύ σα του κάρτε σαν τα συγκρόμενα. Θα πτήσουνε συ έξι λεω γιατί θα του το θέμα. Έλα ρε αποστόλοι, φρένια για πάντα. Έλα, Τι είναι αυτά με τα παλόμενα πέιφ. Σε λίγο θα μας δείχνουν του Φίλι, του Βενιζέλου, όλων αυτών. Το φαντάζεσαι δηλαδή με αυτή την ιδέα. Και μόνο που το φαντάζομαι δηλαδή... Δηλαδή πιστεύεις ότι θα δεις του Φίλι το παλόμενο πέος πού? Ε... Δεν είναι καλά κρυμμένο κάτω από το βράχο. Θέλω να κάνεις ένα θέμα κατά το Batman vs Superman. Μπαλούρδος vs vs oh, το... Φέσαι, θα το καλό τη χώρα. Εσύ τι αυτό πέρα. Είσαι μικρός και δεν ξέρει α πούμε όρημε τα πράγματα. Μικρό, μικρό, αλλά. Να σου πω, γιατί τώρα τι βγει και να μα κάνει το Έχουμε όλοι μα τη ζωή γεράσαμε 80 χρονών με τη νέα δημοκρατία και με το πασό και μα... Ά... καλύτερο είναι ο τσίπρα. το πω και έτσι εσύ δεν ξέρει τίποτα. Βγαίνει, τώρα βγαίνει μια δημοκρατία και η γιατί έχασε την Δεν Και το πετρέχω σε 45 το π90. Εγώ πήρνα 2.000 νερό και πίσω 12. Πήρνω 7.000, 7.0 και πίσω 17. Όλο ο Κύπρας, κάνει και βράχια αυτοί. Όλο λέτε εκεί πέρα πέρασει. Μωρέ, εμεί λέμε μπουκούρτιου. Αλλά και εσύ όλοι η στα, στα γερά είναι Συρζέ. Εγώ είμαι σιριζέρα. Ναι, σιριζέα είμαι, γιατί ο Οι νέοι δημοκράτε που είναι πονηροί και θα στείλουν έξω για να βρει ο Τσίπρα. Μιλάτε εκεί πέρα, όλοι οι μπούντε. Γιατί τώρα να μα μιλήσει, τώρα δεν θα μπει στο διάλογο εκεί πέρα. Αμάν. Πολύ βρωμόστομη για η καλά κάνει και σου κόβει. Καλά κάνει και μου, καβίδε Δεν αντέχω πια τα παράξενα. Εγώ είμαι 80 χρόνια, έχω περάσει όλα Καλά εντάξει, να σου πω 30 Ευρώ. Εντάξει, θα πάει 3,84 Ο Τσίπρας. όχι άλλο, ο, ο Τσίπρας. Δεν τα πάει ο Τσίπρα, και και εκεί μέσα που βάλανε η Νέα Δημοκρατία τα έβαλε όλα. Βρε, ναι, η Νέα Δημοκρατία σέφρισε στον Πεντακωσάικο, δεν αντιλέγω και το Πασόκ. <σική> αλλά λοιπόν, λοιπόν, τον Πεντακωσάικο θα πάει 3,84. Είναι ο Τσίπρα που συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων. Δεν είναι άλλο. Για να μου πει Μαρή, αυτό είναι. Ο Σαμαρά μου κόψει 100 ευρώ. Δηλαδή γιατί. <σφυσί> Οι ηλικίες που λες, δεν το καταλαβαίνει, oh Γιατί τότε έλεγε εσύ το σαμαράς γι' αυτό Όλοι εκεί περάσεις όλοι οι υπόλοιποι Μαλκίες μόνο εγώ δεν λέω μα... Εντάξει yeah. με όλο το σεβασμό Δεν θα αντιπαραδεθώ yeah. Αλλά yeah. για την yeah. ηλικία σου καλή είναι ή... yeah. Κατάλαβε. Yeah. Τι ηλικία μου καλή είναι δεν κατάλαβα Όχι όχι λέω για την ηλικία σου καλή και η, yeah. η επιλογή σου, η yeah. Επιλογή yeah. σου. Ε, ε, ε, σου. Θα το πω έτσι πώς. Καλή και η επιλογή σου η Εγώ που δεν είμαι Έλληνα και σα ακούω, με πιάνουν τα χαιρετίσματα. Φιλιά πολλά από το Βερολίνο, Ισάμ. Σε σένα διπλά τα χαιρετίσματα. Κάπω έτσι κλείνουμε. Έχουμε το λαό. Τρίτο μέρο μα πάει στο μαγαζίνο ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή, γιατί αύριο είχε απεργία η Εσία. Γεια σα. Με την εργατόρα πληρώνεσαι. Ναι, συμφέρει, συμφέρει. Μία ώρα εκπομπή κάνετε. 25 λεπτά διαφημίσει. 10 λεπτά ο κόσμο. Πόσα λεπτά παίρνει το μήλο, πε μα. Δεν μπορώ να σου πω, φίλε, θα σοκαριστεί. Δηλαδή, αυτά τα βγάζει εσύ σε ένα χρόνο και βλέπουμε. Είπε ένα χρόνο, εδώ θα βγάλεις τη ζωή. Ναι. Δεν είσαι εσύ όμω. Ποιο είναι? Δώσε μου τον Άλλος είμαι? μου Άλλο είμαι? Ακόμα και τον λουφάρι το είδες. Άκουσα που έγινε ένα κύριο πριν ότι καταργήθηκε ο Βαρκάρη και φτιάχνουμε γέφυρε για να περνάμε απέναντι. Ναι, έτσι δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις, μην τα λες δυνατά αυτά. Θα τα ακούσει ο Γκόμπολα και ο Υπουργό Μεταφορών για να πάνε να βάλουν εκεί. Στη γέφυρα, ε? Ε, βέβαια. Αμάν. Και βάλουν και θαλάσσιο και επαναφέρουν το Βαρκάρη. Τουλάχιστον ο Βαρκάρη το κάνει τζάμπα, κάτι. Μας Τώρα όμως τα του Μπορώ να ξεχάσω, τι εννοείς. Βέβαια, τα Να σου πω, ξέρει το τελικά του κουνέα, μάλλον εναντί τη ΕΔΑΠ. Ότι ο Κατρούκαλο δεν φυλάει, ήταν εκεί. Και γι' αυτό όλα τα, τα ωραία κομμανάκια πηγαίνουν και γίνονται σαν να πείτε σε. Γιατί σου λέει μην πέσει τίποτα συντροφικό και αναγκαστούμε να κάτσουμε στο σύντροφο Κατρούκαλο, Κατάλαβε. Ενώ αποφάσισα να σου πούνε να κάτσουμε στον σύντροφο με ημαράκι, ξέρω εγώ. Τι να πω, έχει το μουστάι, ο κύριο είναι λίγο πιο καλά. Α, είσαι με να κλείσει κι εσύ. Δαπιτάκο, <laughs> mm. <laughs> δαπιτάκο, <laughs> τον έχει δοκιμάσει το <laughs> Λέβαια, Δεν είναι ντροπή, φίλε, δεν είναι ντροπίστη, μήκον όλα τα κάνουμε. Ευχαριστήκα το πεύνη, χθε με ολόκληρο για πρώτη φορά και τόση πολύ ώρα. Τι ευχαριστήσει, για το πιύνιε μαζί με το πετούν που είσαι εκείνη τη λογική, να πούμε. Μην κοιτάζουν δεν μιλάω, τη βλέπω καμία. Ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εμαύ καν ωραίο με τη σκοπάντα. Είναι ωραίο με σκοπέ, το ευχαριστήσε. Είναι ωραίο, έχω και εδώ να χαμηλέ ο παρέτησε να γαλήσω, μα, τη δοκιμάζω. Δοκίμα του, δοκιμάσαι, το, αλλά έχει πολλά βάτα, να καταλαβαίνει. Από 1700 και πάνω. 2 είναι καλά. 320. Και αν όλα μα κάτω σταματήσει. Θα το ευχαριστήσω λίγο παραπάνω. <laughs> σιγά μη χάσει βέντη, βελώνει. <laughs> Γιατί δελώνει Τι καλό έφτιαξες να τότε αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Α, και αυτό μυστικό είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Όχι γιατί δεν πήγε καλά γι' αυτό. Φίλου. Πάλεψα να ανοίξω φίλο για μπακλαβά και δεν μου κάτσε. Έσπασε. Φίλο για μπακλαβά. Ναι γιατί είμαι ψαγμένος δεν είμαι το ID έτσι. Εντυχάτη <Ται> είσαι. Αξιολόγηση. Τόλι θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να με το σχολιάσω ανάλογα. Διευκρινίζοντα στην αρχή και το ξέρει πολύ καλά ότι δεν είμαι ούτε ξαυγητή ούτε κουκουέ. Αν είδε τα επεισόδια με το κλείσμα τη εθνική οδού των προσφύγων, να μου δώσει αντίστοιχα επεισόδια που έχουν κάνει οι Έλληνε σε άλλη χώρα και να μου απαντήσει αν θα τα κάνε μέσα στην Τουρκία ή οπουδήποτε άλλο αυτά τα πράγματα. Και τι προβλέψει εσύ. Θέλω όμω ανοιχτό σχόλιο και δεν θέλω να κοπεί το τηλεφώνημα. Επειδή είπατε κάτι για τον Ιερόνιμο προχτέ, εγώ προσωπικά αν μου δίνονταν η ευκαιρία προτιμούσα τον Χριστόδουλο. Ε, λοιπόν, ναι, δηλαδή, αλλά τώρα ε... δεν έχουμε Χριστόδουλο. Η ανάγκη μα έβρισκε τον Ιερόνιμο. Όποιο ελήμα. Ελήμα. και να ρωτήσει, εμένα να με ρωτά δεν προτιμούσα Χριστόδουλο. Άκουσε, Ευαδί, το χαρακτήρα του Χριστόδουλου. Και είμαι ο τελευταίο που θα υπερασπιστώ παπά. Μα δεν υπερασπίζε παπά τότε στον Χριστόδουλο. Είναι άλλο, είναι ο Χριστόδουλο ήταν υπέρ όλων αυτών. Κάτι πάνω. Δηλαδή, λε α πούμε Φρέντι Μέρκιουρι και λε α υπερασπίζομαι ένα τραγουδιστή. Δεν είναι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Διότι αυτό μαζεύει λεφτά από του πισού και ένα μικρό μέρο το κάνει συσίτιο και το δίνει στον κόσμο, Εσάς κάτι αλληλέγγυο τη πλάκα σα έχει ξεπεράσει. Εγώ το λέω ότι τρώει τα λεφτά του κόσμου, αλλά κάθε μέρα έχει συσίτιο αυτό ο άνθρωπο. Σκεφτείτε το λίγο τι αλληλέγγυο είσαστε εσεί. Να σου πω, έβλεπα χθε ελληνοφρένα με την αδερφή μου, τον Άλφα, και μου λέει έπανα για την... γιατί αυτό δεν δίνει το πρόσωπό του Πασοκτή. Συριζέω χειρότερο και, και ωραία με την ψυχή μου. Έχω ένα παράπονο όμω με τη Real. Τι παράπονο, Ρεγά Μότο, εγώ είμαι μία πρωί, μία βράδυ, ρε φίλε. Σ' άκουγα το βραδάκι και παίρνα η ώρα, και όχι μόνο εγώ και όλο ο κόσμο. Και χαμογέλα, γιατί γελάγαμε με την πλάκα που κάνουμε, έτσι. Γιατί το κόψανε το πρόγραμμα, Ρεγά. Για την επανάληψη, λες, να μαζέψουμε υπογραφέ. Όρκο πίστη στον κόσμο τη εργασία. Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων. Επαναφορά του κατώτατου στα 751 ευρώ. Υπάρχει, Το δίλημα είναι ένα και καθαρό Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια Έχουμε ένα πρωθυπουργό Ο οποίος θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ Για να την παρακαλέσει Να τον λυπηθεί Και δεν ξέρω αν κυρία Μέρκελ θα τον λυπηθεί Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα Είναι αξιοτρύντος Nie